Στοίχη 26-31 Τημωρία εκείνων οι οποίοι θεληματικός αμαρτάνων. 26 Είναι δε ανάγκη να προτρέπεται και να ενισχύεται ο ένας τον άλλον, διότι όταν θεληματικός και με απόφαση αποστασίας αμαρτάνομεν, αφού ελάβαμεν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου την πλήρη γνώση της αληθείας, δεν απομένει πλέον αληθυσία περί αμαρτιών, ούτε σταυρικό θάνατος για να μα σώσει. 27 Αλληπολείπεται να περιμένουμε με φόβον και τρόμον την δίκην και κατάκριση και το σφοδρόν πύρ της θεία αγανακτήσεω και οργής το οποίον μέλη να κατατρώγει εκείνου που εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού. 28. Ναι, η Θεία αγανάκτηση και οργή μας περιμένει διότι όταν κανείς παραβεί τον Μωσαϊκό νόμον και βεβαιώσουν την παράβαση να αυτήν δύο ή τρει μάρτυρες αυτό χωρίς επιήκεια θανατώνεται. 29. Πόσον χειροτέρας τιμωρίας νομίζετε ότι θα κρυθεί άξιος εκείνος που υποδοπάτησε περιφρονητικά τον ιον του Θεού και νόμισε ω αίμα συνήθους και κοινού ανθρώπου το αίμα με το οποίο επεκυρώθη η Νέα Διαθήκη, με το οποίο μάλιστα αυτό ο ίδιο ηγιάστη και ο οποίο ύβρισε και περιφρόνησε το πνεύμα που μας παρέχει την χάριν. 30. Ορισμένος θα τιμωρηθεί αυτό σκληρά, διότι γνωρίζομεν ποιος είναι ο Θεός, ο οποίο είπεν η δικό μου δικαίωμα είναι η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει ο κύριο. Και πάλι έχει λεχθεί στην γραφήν. Ο κύριο θα κρίνει και θα δικάσει τον λαό του. 31. Και είναι φοβερό να πέσει κανεί μέσα στα χέρια του Θεού που δεν είναι νεκρό σαν τα είδωλα αλλά ζει πάντοτε.